Εδώ είμαστε από τη φιλή γαλησπαρά ακούμε albedo14.com Πέμπτη τέτοια ώρα 7 και κάτι ψηλά διαμαντάρα Ελευθέριος και ελληνική γλώσσα όμως και σχολία της τρεχούσης πραγματικότητας. Ευχαριστερούμε γιατί έχει να πει αρκετά Καλησπέριζο τον αδερφό, το φίλο Διαμαντάρας Ελευθεριός, καλησπέρα Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους Τους ακροατάς μας και στα δύο ημισφαίρια Καταρχή πως είσαι Καλά. Γιατί η κατάσταση είναι λίγο Περιέρη η είναι, Ο χειμώνας είναι βαρύς Η εποχή του είναι, θα κάνει κρύο Δεν λέω για το κρύο παιδί μου, εγώ λέω άλλα πράγματα Δεν, δεν κρυώνουμε, δεν κρυώνουμε. Ναι. Στον ταβός έχει να πέσει καμία μεγάλη να παρασύρει κανέναν. Με παρέσει επίσης δύο σε ένα χιονοδρόμο. Κακός. Έναν. Τώρα υπάρχουν πολλοί εκεί. Είναι... Χιονοδρόμοι. Ναι. Χιονοδρόμοι. Οι χιονάνθρωποι. Αυτοί οι οποίοι καθιστούν τους ανθρώπους χιονονθρώπους. Αυτοί. Ε, μου θυμίζει τον Μητροπάνο που λέει εσύ δεν είσαι άνθρωπος, εσύ είσαι χιονάνθρωπος. <laughs> Λοιπόν, πάρ' από απ' την αρχή Η εβδομάδα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα Ειδικά για τα εθνικά θέματα και όχι μόνο όπω ξέρεις Και, και συνεχίζεται και εξελίσσεται. Οπότε ξεκινά Θα ξεκινήσουμε από την μεγάλη συγκέντρωση τη Θεσσαλονική. Αυτό το συλλαλητήριο Εγώ Συλλ... λέω ότι είναι διαδήλωση Δεν είναι συλλαλητήριο Γιατί έχει κολλήσει η λέξη με τις απεργίες Αυτό είναι διαδήλωση πήγαν να δηλώσουν κάτι ε, Αυτό είναι Αυτό μα... εννοώ εγώ Σιλ Συλλ... Α... λυτήριο συγκεντρωνόμαστε όλοι κάτω από τον άλλο ήλιο και λέμε ο και λέμε ο μου είχε παλμό παρακολούθησαν τις ομιλίε, είχε κάτι κενά είχε κάτι χάσματα οι άνθρωποι ο καθένας δεν ήτανε η δουλειά του δεν είχε ξανασταθεί σαν μικρόφωνο, βγήκαν, βγάλαν τον γαϊμότους, του. Ε, πήγανε και μερικοί να ψωνήσουνε κόσμο ψηφαλάκια, ε, να οργανώσουνε το μέλλον Πάντα, τους... πάντα, πάντα. Βλέπει ο άλλος τόσο κόσμο από κάτω και αυτός τον διευθύνει σαν μαέστρος και σου λέει, πέφτει σε ένα κενό. Και ναι. από εκεί και έπειτα αρχίζει το μυαλό να κάνει όνειρα συνάψεις. και σκέδεδε. Οι συνάψεις δουλεύουν και δημιούργουν ναι. και ότι εγώ αυτή τη στιγμή μπορώ να οδηγησω 400 400-500 χιλιάδε κόσμων. Εδώ απεδείχθη... Ναι αλλά δεν σκέφτονται όλοι αυτοί, αυτό σκέπτονται. Συντυπώ που ο κόσμος και δεν σκέπτονται πως φύγουνε 500 χιλιάδες και σέδε. Και σέδε. <laughs> το θέμα είναι ότι απεδείχθη μικρόψυχο το κράτο. Τούτι εδώ κάνουν, θέλουν να κάνουν καθεστώ και το είπε και η κυρία Πρωθυπουργού ότι εμεί έχουμε την κυβέρνηση. την κυβέρνηση, αλλά δεν έχουμε την εξουσία. Διότι θέλουν όλε τι δομέ τη εξουσία να τι υποδηλώσουν και να υπακούν σε μια κομματική κυβέρνηση. Δημοκρατικά. Ναι, απόλυτα. Δεν να Έκλεισα... καταλαβαίνω τι εννοεί τα μόνα κρατικά διόδια έκλεισαν και δεν άφηναν να περάσουν εκατοντάδες σπούλμα να πάνε τον κόσμο και κατεβήκαν μετά, αυτό δεν το έδειξαν και τα σήκωσαν τις μπάρες και πέρασε ο κόσμος δηλαδή, αλλά είχαν κατεβάσει λέει, οι κεραίες και τα σήματα γιατί δεν μπορούσε ο κόσμος να συνοηθεί στα κινητά ναι και κάναν και σαμποτάζ και οι εταιρείε ή τηλεφωνίε. τηλεφωνίες ε, Κατε... είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα κατόπιν εντολής είναι, δεν γίνονται τυχαία αυτά και yeah. μετά η αστυνομία τους έκλεισε στον καλοχώρι και έπρεπε να πάνε πεζοί 10 χιλιόμετρα. Yeah. Τους άφησε πέρασαν αλλά τους σταμάτησαν τελικά στον Καλοχώρη και έπρεπε 10 να 10 χιλιόμετρα πάνε... είναι δύο ώρες τουλάχιστον. Πεζοί, ναι, αλλά ήταν και μικροί και μεγάλοι yeah. και άλλοι yeah. και ανάπηροι και... Δεν διορθονόμαστε ρε Όχι, διορθονόμαστε. Διορθονόμαστε το δρίχνουν ότι μας ξεκάζουν οι άλλοι ά... μισοί μας ε, αυτό ε, κάνε μου τη χάρη δεν ήταν όλοι αυτοί οι αντίθετοι υπήρξαν και άνθρωποι που είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ και με αυτά τα οποία έγιναν τους έχασαν και αυτούς δεν είναι θέμα είπαμε ο Παλμός είναι τι είναι ότι δεν πρέπει να δοθεί το όνομα το όνομα δίνει πάρα πολλά δικαιώματα σε αυτούς τους ανθρώπους αύριο να έχουν συμμαχίε με τους ΕΣΑΗ αντιπάλους μας και εχθρούς μας, πούμε, μας περιβάλλουν και να μας κάνουν διεκδικήσεις. Τώρα, πώς το εισέπραξε η κυβέρνηση, πανικοβλήθηκε οπωσδήποτε και βγήκαν όλα τα παπαγαλάκια της κυβερνήσεως να λένε ιστορίες. Τα άλλα κόμματα θέλουν πώς να το καπιλευτούν και αν δεν πήγαν. Ο επίσημος αρχηγός της αντιπολιτεύσης είπε όχι εμείς δεν θα πάμε αλλά αν θέλουν οι βουλευτές μου να πάμε και βγήκε ο και λέει εσεί. Εγώ από πού θα πάρω ψήφους, αν δεν πάω, με στη Θεσσαλονίκη εκλέγουμε. Ναι. Αν δεν πάω, από πού θα πάρω ψήφου. Από τη Σκόπια. Ε, αυτοί είναι οι πελάτε μου, μπορώ να τις αφήσω. Ο, ο στρατηγό ο Φράγκος ο Φραγκούλης έκανε μια δυναμική αρχηγική παρουσία, αρκεί να μην πάρουν και από τον τα μυαλά αέρα. Βλέπω στο διαδίκτυο και το ψηλοκράζουν όμω. <κυκλή> όχι μόνο, εδώ, εδώ πέσαν όλοι επάνω του. Με πέσαν όλοι επάνω ότι χαχα, χουχου, Και ναι. όταν ήσουν να λένε ενεργεία γιατί έκανες την κότα και δεν μπορούσε Και κύριε κουκοκοκο. Δεν μπορούσε, έκανε κάποιες ενέργειες Έλεγε κάποια πράγματα Αλλά δεν μπορούσε Διότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να τον καθαρέσουν και να τον διώξουν Δεν μπορούσε Μα γιατί... θα έφτιαχνε τότε πολιτική καριέρα Δηλαδή με δεν... το που σε καθαιρέσουν ω στρατηγό την άλλη μέρα στι επόμενε εκλογέ ή Όχι, δεν της. είναι έτσι, διότι εδώ όταν προαχθεί κάποιο νεότερο, όλοι οι παλαιότεροι φεύγουν. Ναι. Ε, θα έκαναν προαγωγή ενό νεότερου και όλοι ε, θα φεύγαν. Του δίναν το συκτήρπιλαφ και θα φεύγαν. Τη δίνουν και έναν εικονικό βαθμό. Συκτήρπιλαφ. Ναι, συκτήρπιλαφ. γαμοπίλαφο. Όχι, όχι. όχι το γαμοπίλαφο. είναι τη Χερά. Όταν ο, ο Σιλτάνο ήθελε κάποιου από του θενού του. Ναι. Να του περιποιηθεί ιδιαίτερω και διατελευταία φορά. Ναι. Του κάλαγε στον Ντολμάμπαξ στα ανάκτορά του ναι, ναι, ναι. και επειδή το ατζέμ πιλάφ ατζέμ είναι ο Πέρση, είναι το καλύτερο φαγητό ήταν για του Τούρκου, του έκανε ένα ατζέμ πιλάφ, τρώγανε όμορφα και ωραία και μετά του οδηγούσε σε ένα δωμάτιο σαν καπνιστήριο και εκεί είχε άνοιγε ο τείχο σαν, σαν φωταγωγό ο... ήταν. Ναι. Και του δίναν μία σπρώξα και πέφτει στο κεράτιο. Που ψηλά στο κεράτιο και χανόταν. Αυτό είναι ένα παιχνίδι στον αντένα που λέει για κάτι ερωτήσει. Και μα δεν απαντά, η μία τρύπα και πας κάτω. Και πασκάτο, κάτω. Αυτό είναι, είναι. Έχουν αντιγράψει. Α, από το Αυτό είναι, είναι το περίφημο σιχτήρπιλαφ. Εδώ και... από την Αμερική, ήδη ο φίλο και οι φίλοι λένε αφού και αυτό είναι του κλαμπ του Αφραγκού μιλάμε τώρα Ναι δεν ξέρω ο Φραγκ Φρουκ σε ποιο κλαπ είναι ναι. αλλά άρθρωσε δύο λέξεις τις οποίες άλλοι δεν τις είχαν αρθρώσει Εμείς που αρθρώνουμε 62 το λεπτό τι κάνουμε εμείς Αρκεί να μην αποδειχθεί αυτό το οποίο είχαν επισημ, επισημάνει οι αρχαίοι μας πρόγονοι αρχή άνδρα δείκνυση Δώσε σε κάποιον κάποια εξουσία, κάποια αρχή και εκεί θα δεις τον χαρακτήρα του και το μυαλό του πόσο δουλεύει και πόσο κόβει. Και τι καλά με κουβαλάει μαζί του ε, Τι το, το εσωτερό του, θα δεις εκεί το εσωτερό του. Τώρα, εχθές συναντήθηκε ο Πρωθυπουργό μας με τον άλλον τον Πρωθυπουργό. Οι αξιολύπητοι και οι δύο, σαν δύο γκαρζόνια σαν α, με δύο α, απλοί άνθρωποι σαν καρσόνια συναντηθήκαν με δίχως γραβάτα με δίχως ντυμένοι σωστά να εκπροσωπήσουν δύο λαούς μπορεί ο κάθε, α, ατομικά ο κάθε ένας να κάνει ό,τι θέλει αλλά όταν εκπροσωπείς επίσημα σε μια τέτοια κρίσιμη συνάντηση ένα έθνος έναν λαό ε, πρέπει να έχεις και λίγη αξιοπρέπεια στην εμφάνισή σου δεν είναι δυνατόν Ζήλεψε και ο Ζάεφ, ναι, άλλο, ναι. ομοχώριο και πήγε και αυτό έτσι δίχω γραβάτα και αυτό ατιμέλυτο. Με... αυτό είναι το λιγότερο. Ε, Α πηγαίνανε και με. Τι εμφάνιση λιτζίν. κάνουν σε όλο τον κόσμο τώρα, τι. Πιστήκαν δύο ώρε. Τι είπαν τώρα, τι είκα, έκανα. Δεν ναι, ξέρω. Ναι, το μόνο που είπε Εσύ κύριο... έχει νοημίε, δεν μπορεί να ρωτήσει τον Τζερόνιμο ρε μου. Εγώ. Αυτό Εγώ ήμουν το παλιά στον Τζέρνιμο γκρούβι, δεν θυμάμαι εσύ. Εσύ έχει το μέσο. Ναι. Στον κύριο Λιάπη θα λες. Λιάπης είναι το, το επιθετό του. Κύριο Λιάπη. Ναι Λιάπης. Συγγενής του η Όχι όχι. Και οι Λιάπηδες είναι από τη ράτσα των Λιάπηδων. Α σύνταξες αυτές. Ναι. Είναι οι Τόσκηδες και οι Λιάπηδες. Α. Για να έχουμε υπόψη μας α, περιτήνως ομιλούμε. Αυτός ήταν στην Τριανδρία Ιωαννίνων, Θηβών και Ζάκινθού. Τώρα... Ρω, Α, ρωτάω, ρω, δεν μου. ξέρω για Τριανδρίες δεν ξέρω, δεν μπορώ να. Επιχριστοδούλου; Δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω. Διαχειρίζεται τα οικονομικά της σειρά συνόδου. Αυτό γνωρίζω. Ε, έρχονται εδώ όλοι οι άσυτοι και λένε δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω Πήγαινε ναι. σαν που ξέρεις αγόρι μου. Άντε, Στα προσωπικά δεν Παρακάτω. μπορούμε να επέμβουμε. Εντάξει κυρία μου, εντάξει. Και μετά από δύο ώρες κουβέντα τι είπαν, τι δεν είπαν, με τι προτάσεις πήγε, δεν έχει ενημερώσει ο κύριος Πρωθυπουργός κανέναν την Εθνική αντιπροσωπεία του αρχηγούς των κομμάτων, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να πει και έχουμε αυτό το πλάνο, αυτό εκεί θα πάμε. Ε, το έχει τι πάρει πήγε, απάνω του. Σε, απάνω του το πήρε, ναι, αλλά... Μαζί με το Μακρυμανίκη, το Μαύρο. Και τώρα τι γίνεται, πήγε, ενημέρωσε τον κύριο Αρχιεπίσκοπο, Εντάξει. Και, και... Ο... και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ενημερώθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο μια χαρά είμαστε. Δηλαδή πολιτικοποιήθηκε Ο Αρχιεπίσκοπος Αλλά και κομματοποιήθηκε Λοιπόν είναι... σε έρχεται και ένας Σιγά σιγά Εδώ είναι παράδοξα πράγματα Πως ένας δεδιλωμένος άθεος κομμουνιστής ναι. Έχει την εύνοια Του Αρχιεπίσκοπου και έχει και Τον μυστικό σύμβουλό του Αφού διότι... έχει δει και τον Πάπα το Πάπα να το δει Εδώ Τον Πάπα πήγε να δει τώρα εδώ, είχε δει τον πάπα. εδώ έδειξε Ότι συμβουλεύεται Τον εξομολογεί Δεν ξέρουμε τι γίνεται Πώς τον συμβουλεύει ο Αρχιεπίσκοπος Και ο αναγκάστηκε Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ναι. Να καλέσει την επόμενη μέρα Τον Αρχιεπίσκοπο για να ενημερωθεί Για τις προθέσεις Του Πρωθυπουργού εγώ δεν, τα έχω διαβάσει δεν ζούσα τότε Αλλά θυμάμαι να πούμε Τον Εθνάρχη τον Μακάριο με τα ράσα, Το δαμασκινό δηλαδή Μη μπλέκεις ανώμια πράγματα Όχι εννοώ μήπω το Ράσο Θέλει να κάνει το χωμεϊνί ρε, παιδί μου Ο δαμασκινό έσωσε την Ελλάδα Όχι λέω με την έννοια ότι το Παπαδαριό Γίνεται και πολιτικό πρόσωπο Όχι γίνεται Ανά καιρό Στην Ανατολική Ορθόδοξο Εκκλησία ναι. Ανέβαζε και κα Άρα... Το ίδιο έκανε και η Δυτική με τον Πάπα έπρεπε όλοι για να ανακηρυχθούν βαρώνοι πρίγκιπες και αυτοκράτορες να έχουν την εύνοια και την αποδοχή του Πάπα. Αυτοί χώρισαν την Ευρώπη στα δύο, στα πέντε όχι... Στα δεκαπέντε, λοιπόν. Όχι τον Τζίπρα τώρα. Μου φαίνεται ε... ότι επειδή κυδηνεύει επ' αλλού αυτός, μίζομαι εγώ, σου λέει να έχω την Εκκλησία κοντά το Άγιον να το δούμε και αυτό ναι, Λευτέρη, είχε απειλήση, άμα δούμε και αυτό Επίσκεψη του Τσίπρα στο Άγιον Όρος πάρε να κάει να πάμε στην Αίγινα Αφαμφιστίκια Ο Τσίπρας Ή δήλωνε ότι θα κάνει Τον χωρισμό εκκλησίας Και κράτους ναι. Δηλαδή θα έβαζε μία εφορία Στην εκκλησία στην περιουσία της ναι. Και θα σταματούσε το κράτος να πληρώνει τους μισθούς και τις ασφάλειες των ιερωμένων. Μα γιατί το κάνουν αυτό, οι υπάλληλοι του Θεού είναι, αυτοί. είναι, είναι τώρα. είναι η Είναι υπάλληλοι του, του, κράτους. του κράτους είναι. Και, και ο, είναι, ο κάθε επίστοιπος έχει τον βαθμό του στρατηγού, να το ξέρεις αυτό. Ναι, ναι, ναι, το ξέρω. Έχει τον βαθμό του στρατηγού. Είναι περίπου 11.000 κληρικοί, οι οποίοι αμείβονται, ναι. παίρνουν συντάξει, έχουν την ασφάλεια, το όλα. ελληνικό δημόσιο. Ναι. Και έχουν στήσει μία εταιρεία, Εκκλησία ΑΕΨ, ναι, ναι, ναι. που είναι η καλύτερη του κόσμου. Δεν ελέγχεται από ποτέ. Δεν... Κα... Όχι, δεκτό αυτού. Ναι. Έχει όλα τα εισοδήματα για αυτήν και όλα τα έξοδα τη τα, τα πληρώνει το κράτος Έχει εμείς μόνο δηλαδή. εισοδήματα. Ναι. Δεν μου ότι. Ο, θε... εταιρεία... ο Θεό δεν του δίνει κανένα χαρτζηλικάκι τι μόνο. Ο Θεός τα του Θεού και ο Κέσσαρ τα του Κέσσαρος ξέρουν πολύ καλά. Α, εντάξει. Λοιπόν, Εμείς τώρα, ο, τι πώς εκδιάζει, πώς κάνει ο ένας με τον άλλον, γιατί δεν, ο Άνθιμος με τους άλλους τους πατέρες, τους μεγάλους της Μακεδονίας δεν άκουσαν την Ιερά Σύνοδο και πήγαν, όπως και ο του... Είπανε θα τους αφορήσουν λέει, θα, θα τους καθαρέσουνε. Θα τους καθαρέσουν, δεν έχουν ναι. δικαιώμα. Ναι. Να ξέρουνε ο κόσμος που μας ακούει ναι. ότι οι επίσκοποι είναι θρησκευτικοί αυτοκράτορες της περιοχής τους. Με, μπε, είναι ναι, ναι, ισόβαθμοι ναι. και ισοδύναμοι με τον Αρχιεπίσκοπο. Ναι. Εκείνος άρχι της Ιεράς Συνόδου. Συνόδου είναι ισοδύναμοι και ισόβαθμοι και εκλέγεται από αυτούς. Και είναι και ζωή, εφόρου. εφόρου ζωής. Ναι. Ωραία ωραία. Τώρα, για να φύγουμε... Εχθές τι έγινε Αγία, πες. Αυτό το οποίο βγήκαν και μας είπαν Ότι ο κύριος Ζάεφ έκανε μία υποχώρηση Και καλής θελήσεως και ναι, φιλίας ναι. Και θα αλλάξει το όνομα του αεροδρομίου από Μέγας Αλέξανδρος Και θα αλλάξει και τον δρόμο το που, που πηγαίνει Που είναι λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου Θα, τον, θα την κάνει λεωφόρος φιλίας Πιά το αυγό και κούρεψε το. Μαγείρεψε, εγώ προηγουμένω έχω φάει. Αύριο δεν θα είναι ο Ζάεφ. Και ο καινούριο Ζάεφ. Θα, θα το βάλει ξαν... όπω θέλει. Θα Δ... βάλει με τι πινακίδε όπω θέλει. Αυτό είναι δηλαδή το κλου τη βραδιά, α πούμε. Δηλαδή. Ο δρόμο. Όχι για τυρί να πάει το ποντικάκι να τσιμπήσει. Δηλαδή, ούτε ψίχουλο δεν είναι. Αυτό θα άκουγε Μάνο Λοίζο που λέει ο δρόμο και τη δική του ιστορία. <Και> το θέμα είναι ότι τα σοβαρά θέματα δεν μας είπαν. Το σύνταγμα θα τα αλλάξουν, τα βιβλία θα τα αλλάξουν. Μα το έργο. Ε, την εκπαίδευσή τους θα την αλλάξουν. Διότι από χθε κυκλοφόρησε ένα φιλμ 22 λεπτά ότι. βουλγαρικό ναι. που αναφορά τα Σκόπια. Και λαμβάνουν μέρο από τον κλιγόροφο ο οποίο ο πρώτο πρόεδρο που είπε εμεί ούτε μία σχέση έχουμε με τους Μακεδόνες Γιατί και οι Αλβανοί δεν γουστάρουν τη Μακεδονία τη λέξη. Ε, δεν τη γουστάρουν διότι έχουν άλλε βλέψεις εκεί. Εκεί ναι. θα γίνει του κουτρούλι το πανηγύρι αργότερα. Ετοιμάζεται. Ναι. Ναι. Και διάβασα και κάπου γιατί ξέρει. Υπάρχει ένα ρητό που στη δημοσιογραφία που λέει το μονόστιλο στην τελευταία σελίδα. Σε δύο μήνε είναι πρωτοσέλιδο. Έτσι γίνεται. Έτσι έχω μάθει εγώ. Έτσι γίνεται. Και διάβασα κάπου ότι σε ένα, αφού δεν τα βρουν εδώ γιατί τον έχουν βάλει για να σώσει την παρτίδα, εμεί σώσουμε του απόξω. Και δεν σώσουμε την πάρτίδα μα. Σε 1,5 χρόνο λέει θα υπάρχουν Σκόπια, θα απορροφηθούν ναι. οι Αλβανοί, θα ζητήσουν αυτονομία, οι Βούλγαροι, οι ε, Σλαβόφωνοι. Περιμένω να τα πούμε αυτά τώρα όπω ναι, ναι. τα λένε οι Βούλγαροι. Βγήκε ναι, ναι. ο πρώτο πρέσβη ο Βούλγαρο και είναι μέσα σε αυτό το φιλμ. Και ναι. αφηγείται ο άνθρωπος ναι. ότι αυτοί είναι Βούλγαροι 90% και δεν θέλουν να λέγονται Βούλγαροι. Απλώς. Και θέλουν να κάνουν λέει και βασίλειο ναι. Ήθελαν να το κάνουν και βασίλειο ναι. εκεί. Και μεταξύ των άλλων παρουσιάζει και άλλους ανθρώπους με λογική και λέει αυτά τα οποία γίνονται στα Σκόπια είναι ένα τσίρκο. Είναι στα Τιντ Νέι Λάντ. Χτίζουν τώρα κτίρια αρχαιοειληνικού ρυθμού ναι. και μπαρόκ, διότι βγήκαν κάτι αρχιτέκτονες εκεί, ναι. μηχανικοί, και ναι. λένε ότι το μπαρόκ και η αρχιτεκτονική ρυθμί είναι μακεδονική. Από εμά τα πήραν, λέει. Εμεί έχουμε δημιουργήσει ναι. οι Ευρωπαίοι. Ωραίο. Δηλαδή, δηλαδή τέτοια πράγματα, τέτοιε ασυναρτησίε. Το κολομπαρόκ, ποιο το έχει δημιουργήσει ε. που λέμε στην αργό. <laughs> <laughs> για λέγε, για λέγε. Βγαίνουν άλλοι άνθρωποι και λέει είναι ντροπή μας. Μπορούμε να αλλάξουμε εμεί την ιστορία. Εμείς δεν ήμασταν εδώ. Δεν έχουμε καμία σχέση ούτε με Αλέξανδρο, ούτε με τον Ιουστινιανό, ούτε με τους άλλου τίποτα. Απλώς είναι αυτός ο Γκουρές και ο Εθνικιστής που δημιούργησε έθνος αυτός. Αυτός δημιούργησε ένα έθνος των Μακεδόνων που δεν υπήρξε ποτέ. Είναι εντελώς τρελά και βγαίνουν και τα λένε οι ίδιοι από εκεί διότι ένας καθηγητής, τον έκαναν καθηγητή εκεί στο Πανεπιστήμιο, έγραψε μια εγκυκλοπαίδεια και έβαλε όλες αυτές τις ασυναρτησίες. Ναι. Και τώρα το τράβηξε τόσο πολύ, αλλά τα σχολικά τους βιβλία αντέγραψαν από αυτή την εγκυκλοπαίδεια τη Σκοπιανή και τώρα αυτόν απειγόρευσαν την εγκυκλοπαίδεια, αλλά πέρασαν όλες αυτές οι στα στρεπλές στα βιβλία μέσα. Και μεγαλώνουν τα παιδάκια από τον Υπηαγωγείο. Και όταν λένε εγώ, εμεί λέει τρει-τέσσερι γενιέ είμαστε εδώ, εμεί είμαστε 600.000, τέσσερι-τέσσερι-τέσσερι. Όχι, όχι, δεν λένε αυτό. Λένε ότι επί τρει γενιέ 600000 τεσσερι παιδιά. οχι οχι αυτοί τρει γενιές τωρα αυτοι μεγαλωνουν σαν Μακεδόνες. Ωραία, και τι έγινε. Απόστατο, θα το πάρει τώρα. Να πάνε να γυρίσουν οι, οι εφιάλτε του και να πούνε παιδιά, ε, δεν είναι έτσι το έργο, είναι διαφορετικά. Το θέμα το ξεκίνησε ο Τσίπρα για δύο λόγου βασικού και εδώ δεν του λένε κανένα. Πρώτος ήταν για να περάσει αυτά τα μέτρα που περνάει επειδή γνωρίζουν αυτοί καλά ότι το εθνικό θέμα είναι ανώτερο το οικονομικού και όλων των άλλων Θα τους θολώσω εγώ με αυτό να περάσω όπως θα πέρασε διότι τώρα για να πάρει την πρώτη δόση ενός υπολείπου ναι, ναι, ναι. τον άλλο μήνα πρέπει να περάσει άλλα 50 μέτρα και θα έχει εξελίξει ναι. τούτο εδώ, θα έρθει και ο Νίμητς ένας αποτυχημένο θεατράνθρωπος ναι, ναι, 25 ναι. χρόνια πληρώνεται Πάει και έρχεται να κάνει τι ναι. Και να έρχεται αυτός να παίρνει θέσεις Και, και να προτείνει λέει... τα ονόματα αυτός, αυτός Αντί ο... να τα προτείνουν οι ναι, συναλλασσόμενοι ονομα... Αλλά εκτό αυτού <φυ> ναι. Συναντάω όλες στη Νέα Υόρκη Σκόπιανούς και τους λέω καλώς στο Μακεδόνα ναι. Δηλαδή με ποιον είσαι εδώ Και εδώ καλείς. δεν ενδιαφέρεται Ποιος κατρούγκαλος, κατρούγκαλος και η συμμορή αυτή Είχαν υπογράψει να παραχωρήσουν Την δημοκρατία του πυρή Να τη δώσουν στην Αλβανία Που ήταν θα γινόταν σοβιετική Επί ΚΚ Επί ΚΚ. είναι τα χαρτιά όλα γραμμένα Αυτά τώρα ό,τι και να λένε Και τώρα τι έκανε ο Καραμαλής Λέει το 2008 Στο Βουκουρέστι. Ναι. Τότε τον πίεσαν πολύ Και έβαλε σαν πρόθεμα. Ότι αν δεν ρυθμιστεί το όνομά τους και όλα τα και όλα τα συναποτελούμενα ναι, ναι. αυτά δεν πρόκειται εμείς. Βέτο. Το βέτο είναι αρνησικυρία, είναι λατινική λέξη. Μάλιστα. Δηλαδή αρνούμε εσένα για οποιοδήποτε θέμα ναι. και επειδή υπάρχει αυτός ο όρος μέσα στο καταστατικό του ΝΑΤΟ όπως και στο Συμβούλιο της Επικρατείας των Ηνωμένων ναι. Εθνών Υπάρχει το Βέτο, σώζονται πολλές καταστάσεις και αναγκαστήκαν. Και... Αυτή λέει και 150 πριν... κράτη να τους έχουν αναγνωρίσει, αν δεν τους αναγνωρίσουμε εμείς δεν υπάρχουν. 1.800 κράτη να τους αναγνωρίσουν. Ναι, εμάς θέλουν. Ε, εσένα <χω> θέλουν διότι εσύ θα τους δώσεις διέξοδο προς τη θάλασσα. Και υπόσταση. Με έχουν να κάνουν. Ναι. Πάνε στη Σιμπαμπούε, Ναι. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι. Εγώ δεν σε αναγνωρίζω. Και αύριο εγώ κλείνω και τα σύνορα όπω θα κλείσει εσύ για να με πιέσει ναι. και σου κλείνω και το λιμάνι. Και άμεσα το καλό να κάνει ό,τι θέλει. Μα θέλεις. επί αλλοδαπών πέρυσι νομίζω δεν τα είχαν κλείσει. Τα κλείσει. Το γευγελί. Και όποιοι μπαίναν μέσα του δέραν και του γυρίζαν πίσω. Ναι. Βία. Του παραδέχομαι όμω εγώ. Του παραδέχομαι. Είναι φανατισμοί, είναι Παραδέχεσαι. <coughs> του την έννοια. Κουταμάρα, κουταμάρα, αντισταθήκανε, κάνανε μια κοντρίτσα σε κάτι. Εμείς ναι, έχουμε κατεβάσει ναι, τα σόβρακα για, γιατί αυτή δεν είναι ούτε στον Νάτο <laughs> ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι μοχλός πίεσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή υποφθαλμίουν αυτό το κράτος όπως είπες πολύ καλά οι Αλβανοί και θα ναι. γίνει το κακό, το υποφθαλμίουν και οι Βούλγαροι, δεν θα το αφήσουν έτσι ε, και η Ιουγκοσλάβια από πάνω, οι μόνοι που δεν ανακατευόμαστε εμεί να πούμε, έχουμε ρε και εμεί μία μειονότητα. Τι θα γίνει συνέχεια, δεν είναι λίγοι. Πού είναι αυτοί. Πού είναι, πού είναι τα σχολεία του, πού είναι οι άνθρωποι αυτοί. Ναι, Απαγορεύεται. Ναι. Δεν υπάρχει να γράψουν πουθενά ότι είναι Έλληνε. όλες ότι... οι μειονότητε εδώ π.χ. έχουν δικαίωμα σχολεία. Αυτά. Εμεί οι μειονότητε μα δεν τι υποστηρίζουμε. Ποτέ δεν το κάναμε. Αυτά να ρωτήσει του κυβερνώντε. Δεν έχω γνωριμίε εγώ, Τώρα έχουμε ένα άλλο θέμα. Ως... Τώρα συναντάται με την κυρία Lagard. Ήταν σήμερα νομίζω. Σήμερα ναι τώρα, εκείνη η συνάντηση τους. Και αυτή βγήκε πριν συναντηθήκε ότι οι συντάξει των Ελλήνων είναι υψηλές, και δηλαδή. οι μεγάλες και οι μισές και οι μικρές είναι πολύ μεγαλύτερες από τις άλλες των Ευρωπαίων. Ναι. Δηλαδή πάνε να εξαθλειώσουν εντελώς το λαό. Τι, θα, τι περιμένουν. Να γίνει τώρα και το οικονομικό ένα συλλαλητήριο εδώ πέρα Να μαζευτούν 2 εκατομμύρια άνθρωποι Και να μην αφήσουν όρθιο τίποτα Δεν μου λες στο αεροδρόμιο με το μεγάρο Πόσα λικόπτερα έχει Πώς αν τους Εκείνοι παίρνει όλους τα Για ναι. να φύγουν ναι. Να φύγουν Αεροπορία στρατού είναι εκεί Ναι μπράβο αυτό ε... Αυτά χωράνε 10 άτομα Αλλά 10 ελικόπτερα 10 άτομα 300 είναι αυτοί Μα δεν χρειάζονται 5-10 θα φύγουν οι άλλοι δεν θα προλάβουν να φύγουν. Μα οι άλλοι δεν έχουν και αξία. Πώς, οι, έχουν, οι αρχηγικές διαδικασίες. Έχουν, οι έχουν είναι, αξία. Το πρώτο θέμα ήταν αυτό να καλύψει τα οικονομικά και τα μέτρα που παίρνει και το άλλο ήταν να διεμβολίσει ναι. τη νέα δημοκρατία. Πώς ή δημιουργώντας, επειδή ο καμένος είναι που είναι καμένος, τελείωσε, να δημιουργήσει ένα κόμμα στα δεξιά τη δεξιά. Και να προαλήφεται ο Φράγκος, ο Φραγκούλης ή κάποιος άλλος. Ναι. Το βλέπουν και είπε και εγώ όλοι το παρόν δεν το σκέπτομαι αλλά μου το προτείνουν γιατί όχι. Και να φέρει διάσπαση στη Νέα Δημοκρατία για κομματικούς λόγους να μπορέσει εκείνο τις εκλογές στο Σονούπο που θα γίνουν μέχρι το... Μάιο εκεί. Όχι, όχι, όχι. Το φθινόπωρο θα γίνουν εκλογές. Να μπορέσει να πάρει ένα ποσοστό να είναι δεύτερο κόμμα, να είναι ρυθμιστής πάλι τη καταστάσεως. Μα αμάδες για τις έχουν ανεβάσει το πράσινο πάλι. Σε το και θα πάρει 10% το πράσινο παραπάνω δεν πάει. Για να είναι τρίτο κόμμα, να πάει σε τέταρτο να υποχωρήσει, κατάλαβες. Έχουν τώρα, είναι το πολλά τερτύπια, αλλά λογαριέζουν και δίχως τον <χω> ξενοδόχο. Όχι. Δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει ακόμη. Ναι. Διότι ε, βουλέ των ανθρώπων άγνωστα. και του λαού άγνωστα. ακόμα είναι άγνωστο. Εγώ ξεσφόβομαι πάνω σε αυτό, Λευτέρη, ότι στις 4 του μηνό που λένε ότι θα γίνει το συλλαλητήριο στην Αθήνα επειδή εδώ είναι οι ποδομές οι δικέ τους, θα κάνουν γανιά τσάκα και θα δημιουργήσουν θέματα. Και ας το δημιούργησαν. Και ο κόσμος θα... Α το δημιούργησουν. Ναι. Ας, ας Έγινε μια στατιστική και λέει 500.000 άτομα Μηδέν ζεμαρίε, μηδέν αυτοκίνητα, μηδέν λάστιχα, μηδέν. Τίποτα. Δεν έγινε το παραμικρό. Εδώ να δεις, θα γίνει πασαρή. Εδώ τα παιδιά, το κράτο των εξαρχείων μπορεί να αμοληθεί και να κάνει πάλι τι ζημιέ που κάνει. Διότι... Και μετά μπορεί να πάνε εκπρόσωποι συζητήσει με τα Σκόπια και αυτή, ε. Είχε Από την πλατεία εξαρχείων. Ε? Αυτό που ανεβοκατέβαζε τις μπάρε και έλεγε Δεν πληρώνω και τα λοιπά, τον είδε στη θέση. Τον πήρε τώρα οικονομικό σύμβουλο ο μέσα στο μαξίνο. Δε, ο κύριο Παναγή. Ε? Δεν Αυτό ήταν. Αρχικό των Δεν πληρώνω. Και πήγαινε και ο Τσίπρα και τον έβλεπε στι μπάρε, στα, στα, στα διόδια. Καλησπέρα σα από τον αδερφό Αστέρι. Ο χαιρετισμό του Λαγκαδά. Καλά. Λοιπόν, ε, μου λένε εδώ όλοι οι φίλοι από παντού, εντό και εκτό Ελλάδο, πρέπει να υπάρξει βροντερό παρόν, κλπ. Γεια σου Γιώργα, άρα από λίμνο. Λοιπόν, συνέχισε. Και να πα αφού ολοκληρώσει στο κομμάτι που λέγεται μπουλή. Λάθος σε κάναν, συγγνώμη. Ναι. Ε... Καμένος. Καμένος, διότι σήμερα είδα τον Παπαχριστόπουλο Τον και στην εγώ. Στην τηλεοράση και ναι. έτωσα κατά τα γέλια. Και λέει εμεί δεν θα ρίξουμε την κυβέρνηση. Ναι. Δηλαδή αυτοί θα χωριστούν. Ο Δημήτρης ο Καμένος θα πάει δεξιά και ο άλλος ο... θα πάνε αριστερά. Ο αγαπητικός. Τη Βοσκοπούλα. Όχι. Ο γιατρό ναι. που ήταν ο πανελίστα του Τριανταφυλόπουλου τον έβγαζε κάποιο. Έλα, ο Σφωκέντο να είχε πει είναι στο σπίτι, ο γιατρό γιατί ρόπιταν να πούμε το παιδί, γιατί ναι. δεν του φτάνανε ψηλά τώρα. Αρχίσαμε με μια μπεβέ μηχανή, τα λέω δι, δι, δι, δίκυκλοι. Ναι. Για να είπε? καταλάβουν οι φίλοι ότι είναι κάτι μούρε που τις ξέρουμε από παλιά. Α, ποιος τον ανέδειξε, ποιο τον ήξερε, Ο Ζούγκλας Ο Ζούγκλα, ο ναι. Αυτό είπε, εμεί δεν ρίχνουμε την κυβέρνηση. Και του λέγανε, αφού ο άλλο λέει Άπαξ έχει το όνομα, Μακεδονία. Δεν έχει σημασία λέει αυτό. Δεν έχει σημασία. Εμεί ο... είπαν και το άλλο. Ναι. Εμεί, σαν κόμμα, πιστεύουμε αυτό. Αλλά, σαν κυβέρνηση, θα κάνουμε το άλλο. Ναι. Ε. Οπότε είμαστε ή βάρκα ήσα νερά. ήσα νερά. Ναι. ναι, αλλά έτσι δεν μπορούν να αλλιεύσουν. Αυτοί δεν ξαναβλέπουν βουλή, ούτε στον αιώνα τον άπαντα. Βουλή... Γι' αυτό θα την κρατήσουν όσο μπορούν, να την αρμέξουν, να τακτοποιήσουν. Θα σου γιατί θα ξαναδούνε, αλλά ντρέπομαι. Μάλιστα. Λοιπόν. Συνεχίζεις. Η τρέχουσα κατάσταση αυτή είναι τα οικονομικά χειροτερεύουν, ή οι έξο πιέζουν ο τράγι, ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, λέει θα κάνετε τόσε χιλιάδε χιλιάδες φέτο και από 40.0 πληστηριασμού ναι. σε όλη την Ελλάδα. Και οριζόντιες, και οριζόντιες δηλαδή, δηλαδή κατοικίες δεν, δεν αφήνουν δεν θα αφήσουν τίποτα δεν μπορείς πως την πατήσαμε και ο... βγαίνει και ο κύριος τσακαλώτος oh yeah, oh yeah. και είπε στην επιτροπή έχει και 53 βουλευτές είναι και είναι 53 που τον ακολουθούν okay, έχει την κάστα του ναι. και τι είπε <coughs> ο τσακαλώτος yeah. και οι τράπεζε πρέπει να πάρουν τα λεφτά του πίσω Μα τα παίρνουν 10 χρόνια πίσω. Ωμ, τι αφού χρωστάνε τα χαρτιά, χρωστά. Πια 10 χρόνια. 10 χρόνια δεν πληρώνει κανεί. Και όταν δίνανε δάνεια πριν, χωρί αφημία, χωρί τίποτα, με γνωστό τον τραπεζίτη, τον διπλωτή. Ναι, Πηγαίνανε και βάζανε υποθήκη και εγγυητή όμω όλοι αυτοί. Ναι. Όταν, όταν η τράπεζα σου δίνει χιλιάρικα και παίρνει διαμέρισμα που έκανε 70, ναι. το σπίτι δεν είναι δικό σου. Είναι τη τράπεζα. Δηλαδή, αν έχει κυριότητα. Πλήρωσε ούτε... ένα-δύο χρόνια κάτι ψύχουλα και μετά δεν πληρώνει. Ούτε ενίκαιο, ούτε την τράπεζα, ούτε δώσει τίποτα. Ναι. Και χτε βγάλαν ένα ακίνητο, ένα χρυσού σε δυόμισι εκατομμύρια. Ναι. Ένα μεγάλο ακίνητο. Και το βγάλαν για 250.000. Ελά. Και το πήρε 150.000 η τράπεζα. Δεν πήγε κανεί, το πήρε η τράπεζα. Και λένε τώρα, τι θα το κάνει η τράπεζα. Να το βάλει εκεί που ξέρει. Όχι, δεν θα το βάλει. Θα το πουλήσει η τράπεζα σε ένα-δύο χρόνια που θα ανέβουν όλα 500 ναι, θα και θα τα κάνει πακέτο όλα. Ναι. Δηλαδή αφού δεν παρουσιάζεται κάποιος να πάει να το πάρει ποιος θα πάει να το πάρει με έμφυα και με λεφτά και να του λένε πόθεν έσκες βρήκε στα λεφτά να πας να το πάρεις εσύ Ναι Τι αλλά πώς? είναι αλλοδαπός ο αγοράστης δεν έχει τέτοια. Ο αλλοδαπός οι αλλοδαποί θα έρθουν να πάρουν μαζεμένα όπως σου είπα και την περασμένη φορά ναι. οι Κινέζοι αγόρασαν τα περισσότερα πέριξη του πολυτεχνείου και των εξαρχείων γιατί εδώ πήρε ως δεξιά που είναι όλες οι αποθήκες οι Κινέζοι και στην δικά μου λέω ακίνητα σε πολυκατοικίε ναι, μέσα ναι. διαμερίσματα ναι, ναι. τα οποία αυτοί θα τα τακτοποιήσουν και όταν τους είπαν εδώ υπάρχει μια άλλη μαφία που δεν αφήνει να μπεις αυτά λέει θα τα τακτοποιήσουμε εμείς ένα πήρε 150 διαμερίσματα Ναι κοινές. μου το έπρεπε στην άλλη φορά Λοιπόν αυτά είναι τα τρέχοντα Ωραίο πλυντήριο είναι αυτή η πιζνίτσα όμως Ωραίο πλυντήριο ε, ναι από το συνελεφέρο μου 250.000 Όταν με 500.000 δεν έπαιρες παπούτσια Για τώρα παινες 4-5 διαμερίσματα Δεν ειναι άσχημα. άσημα Πόσα 4-5 καλά Ενώ των 80.000 ξέρω εγώ Ποια? Εδώ ε. πουλάνε με 25-30.000 Τριάρια και τεσσάρια Τι είναι αυτά που λες Συμφωκένος ναι, στον πέμπτο γραφό, επί τη φωτεινή, είναι προνομίου. Ναι. Τα αυτοκίνητα, τίποτα. Κάποτε δεν... το, ήταν η τοπική περιοχή, κάποτε. 2,5 κατοστάρικα είχε. Ναι. Που, πουλήθηκε, τι έχουμε τώρα, 17 τέλο πε, φθινόπωρο του 16 45 να, Τώρα έχει ακόμα λιγότερο. Ε, βέβαια. Λοιπόν, αυτοί που έχουν και μπορούν πηγαίνουν και τα παίρνουν και τα κλείνουν για να τα έχουν στο... γιατί θα αλλάξει. Ήδη Ένας το φίλος το... εδώ, ο Σκαραβαίος, λέει Αγαπητοί μου, οι τράπεζες έχουν πληρωθεί Τα κοκκινα δάνειά τους Με την ανακεφαλαίωση Και υπάρχει και φεκ για αυτό Ότι έχουν ναι. Με Που τους λέει. κάνει το κράτος Μακάρι να έχει δίκιο αλλά δεν είναι έτσι πες. Υπάρχει λέει και φεκ ναι. Οι τράπεζες πτώχευσαν τρεις φορές Και να πάει να δει τις συμμετοχές Στον τραπεζών πόσο έχουν Τώρα. 30 λεπτά η μία, ναι, η 20 έχει... λεπτά η άλλη. Ναι, ναι. Εκεί να δει πώ οι τράπεζε έχουν λεφτά. Οι τραπεζίτε τελειώσαν. Ο Κοστόπουλο που είχε την Α, ναι. φαλήρισε, τελείωσε. Πλέον δεν έχει τίποτα. Και στην αύξηση κεφαλαίου δεν μπήκε μέσα, δεν έχει ούτε τίποτα. Δηλαδή ούτε και με τι εκάρε δεν μπορούν να αγοράσουν τι μετοχέ. Όχι. Όχι. Τώρα, άμα έδωσε ένα χιλιάρικο δηλαδή, παίρνει 3.000 συμμετοχέ. Ε, άμα έχει. Βλέπεις ότι έχει 30 λεπτά της Εθνικής Τράπεζας. Από 15 ευρώ. Από 15. Μέσο όρο θυμάμαι. 97 έχουν χάσει τα λεφτά τους. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Και άλλα λεφτά πήραν. Τα δισεκατομμύρια είναι κόκκινα. Και πού είναι τα λεφτά όλα αυτά. Πού είναι τα λεφτά αυτά. Γιατί ονομαστικά σου δίνω ένα και η αξία είναι 300 ευρώ. Αλλά το χαρτάκι... Που έχει αποθηκευθεί, σε ποια μπαούλα. Γιατί είναι χαρτάκι, θα βγει κάποια ώρα στην αγορά πάλι. Ε, τα μάζεψε το κράτο. Μα τι έκανε. Τα μάζεψε. Ε, το κράτο θα έχει μαζέψει. Με αυτή τη φορολογία και ακόμα και περάσαμε και τα εκατό που χρωστάνε ιδιώτε. Λοιπόν, τώρα και οι εταιρείε στο κράτο. Και δεν μου τώρα που όπω ορχόσασε να μεταξύ ήρθε εσύ. Με ελικόπτερο. Ε, Ετοιμούνται να φύγει. Εβέβαια. Μήπω είδε στην ανάπτυξη που ταινά ε, Την υπάρχε... έχουμε στα μάργαρα. Την κρατάνε εκεί. Α ναι, ναι, στο... Οι τράπεζε είναι κλειστέ. Στο... Πώ θα γίνει η ανάπτυξη χωρί τράπεζε και χωρί στο... επιδοτήσει, χωρί δανειάκια στον κόσμο στο... κλπ. Ποια ανάπτυξη θα γίνει, αφού δεν θέλουν οι άνθρωποι, είναι κρατιστέ. Δημιούργησαν 250 νέου κρατικού φορεί. Και όταν του λένε πού θα βρείτε τα λεφτά να του πληρώσετε, Θα του πληρώνουν οι υπόλοιποι. Τι ακριβώ. Και, και πώ θα γίνει αυτού. Και λέει, α, αύριο αυτοί δεν του κάνουμε μόνιμου, λέει. Είναι ε, συμβασιούχοι ναι. για να του εκβιάζουν του ανθρώπου. Τι λέει, εμεί θα δανειζόμαστε. Μεγαλώνουν το κράτο. Γι' αυτό και... μα πιάνει τον κόλλο. Γιατί είχαν πει οι πρέπει να αρχίσουν από, το κεντρικό, από την κεντρική κυβέρνηση. Το κράτο κατέρευσε, κατέρευσε να, δεν κατέρευσε. Ο να φεύγουν πέντε με σύνταξη, ένα να μπαίνει εκεί που γίνανε οι συντάξει κτλ. Τώρα ξαναφούντο πάλι. Υπερβήκαμε τι 730.000. Εγώ. δημιουργούσε το καθεστώ. Ε, ε, άκουσα στι ειδήσει ότι ο Μαδούρο λέει θα ξαναβάλει για πρόεδρο. Γιατί να μην βάλει. Αφού ε, δεν, πάμε... δεν υπάρχει αντιπολίτευση εκεί, και του έκλεισε φυλακή και του απαγόρευσε. Ναι, δεν πάμε να ψηφίσουμε άλλο. Διέλυσε και τη Βουλή. Ναι. διέλησε την Εθνοσυνέλευση. Πήρε την αντιπολίτευση μέσα. Η αντιπολίτευση <laughs> δεν υπάρχει. Μιλάμε <laughs> για πολλή δημοκρατία. <ρε. laughs> δηλαδή, λοιπόν, πάρε μια ανάσα. Για να πάμε στα θέματα μα, θα βάλω τραγουδάκια από τη φίλη. Η κατάσταση είναι τελείω δημοκρατική, αντιλαμβάνεσαι. Τσέκλες όλους όλου μέσα και θα ξαναβάλει για υποψηφίου. Φίλε εδω εδώ είμαστε. Ακούμε αλμπέτο14. Ακόμα. Ελευθέρω Διαμαντάρα. Κάθε Πέμπτη στι 7 εδώ με την εκπομπή Φιλοσοφία και Ελληνική Γλώσσα. Πάντα ασχολιάζει την τρέχουσα επικαιρότητα ο Ελευθέρη. Και έχει ετοιμάσει και τα... ποιο είναι ο τίτλο του κομματιού. Είναι το Σιμάι Έριο Μορικό, ναι, αδερφέ. Καλησπέρα στη Λαρνακά και σε όλη την Κύπρο και την παρέα που με παίρνουν τηλέφωνο και μιλάμε και να ετοιμάζεστε. Θα κάνουμε ωραία πραγματάκια και μέσω ραδιοφώνου. Ναι. Γιατί έχουμε κάνει και ένα χρόνο τη ζωή μα εκεί κάτω. Λοιπόν, τι έχεις ετοιμάσει ε, τώρα, έχει ετοιμάσει τώρα να πάμε στα φιλικά μα. Στο Μιχάλη που ακούει αυτή τη στιγμή. Στη Λεμεσό έχουμε πάρα πολύ κόσμο στη Λευκορωσία, όλοι οι φίλοι ε, εκεί και θα κάνουμε και κάποιε συνεργασίε ραδιοφωνικέ. Εντό των 2-3 ημερών θα πάρει και το απόσταλ, από μένα δέμα. Μάλιστα. Ε, φίλοι μου, σήμερα θα είναι αρθρωτή η συνέχειά μας. Θα ασχοληθώ με τρία θεματάκια για να μπορούμε να ξέρουμε ποιοι ήμασταν, ποιοι είμαστε, πώς μας βρίζουν, πώς μας κακολογούν και πώς μπορούμε να τους απαντούμε. Ε, από την φιλοσοφική δράση όλη του Σοκράτη, η οποία διεσώθη με τα γραπτά των μαθητών του, του Πλάτωνος και του Ξενοφόντος, ε, βγαίνει ένα ζουμί φιλοσοφικό συμπυκνωμένο το οποίο θα σας το παρουσιάσω σε δέκα βήματα τα δέκα βήματα είναι τα εξής ε, το οποίο μπορούμε να μάθουμε από το Σοκράτη όταν το μελετήσουμε και δεν μπορούμε το Σοκράτη να τον διδάξουμε αυτούσιο και αυτό τελός Θα πρέπει να κάνουμε παρενθέσεις μεγάλες για να μπορούμε να μπαίνουμε μέσα στο νοημάτ. Ο Σοκράτης λέει δεν μπορείς να διδάξεις κανέναν διότι όλοι είμαστε μαθηταί με το περίφημο γυράσκο ή διδασκόμενος. Και έχω ξαναπεί από αυτό εδώ το μικρόφωνο ότι ο Σοκράτης κάθε βράδυ έκανε τον απολογισμό του και ρωτούσε Σοκράτη έμαθες κάτι καινούριο σήμερα, έμαθες κάτι και όταν σκεπτόταν και έλεγε όχι δεν έμαθα κάτι και νέο έλεγε έχασα μία ημέρα από τη ζωή μου. Ή αν στις τη της ημέρας έβρισκε ότι κάτι έμαθε έλεγε ναι δεν πήγε η ημέρα μου χαμένη. Δεν έχει σημασία πόσο σκληρά έλεγε προσπαθείς Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι τους ανθρώπους να σκεφτούν Δηλαδή μην προσπαθείς να ανοίξεις το κεφάλι του άλλου να του βάλεις μέσα γνώση Αλλά πρέπει να το μάθεις να σκέπτεται να μπορεί να προσεγγίσει τη γνώση, την αληθή γνώση και να μπορεί να διακρίνει τις κοπημότητες και τα σκουπίδια και να τα πετάει δίχως να τα κάνει αποθεματικό. Πρέπει να βοηθούμε τους ανθρώπους, έλεγε, να ανοίξουν τα πνευματικά τους μάτια για να συνειδητοποιήσουν για όλα αυτά που είναι ικανοί. Γι' αυτό έλεγε ότι η γνώση είναι μέσα μας, αρκεί να μπορέσουμε να συντονιστούμε, να την φτάσουμε, να την βρούμε. Και αυτή είναι και η θεωρία η υπερήφημη μετά το μαθητή του του Πλάτωνος, ότι η γνώση είναι ανάμιση. Και είναι η γνώση των ιδεών, οι προϋπάρξουσες ιδέες, οι κύριες ιδέες. Πρώτον, θα πρέπει να είσαι ο εαυτός σου, μην προσποιήσαι. Ο καλύτερος τρόπος για να ζήσεις έντιμα στον κόσμο αυτό είναι να είσαι στην πραγματικότητα αυτό που φαίνεσαι και αν παρατηρήσεις θα δεις ότι όλες οι ανθρώπινες αρετές αυξάνουν και ενισχύονται με την πρακτική τους εφαρμογή. Δεν είναι ανάγκη να λέμε μόνο λόγια είναι να προσπαθούμε να τα βιώνουμε. Αυτή είναι η μία βασική δομή της φιλοσοφίας, ότι οι φιλοσοφούντες πρέπει να τα ενστερνίζονται και να προσπαθούν να τα εφαρμόζουν, δηλαδή να τα βιώνουν, να τα βιώνουν από το βίος και έτσι ο βίος του ανθρώπου να γίνεται βιωτό, να γίνεται ανθρώπινος. Δεύτερον η αρετή δεν προέρχεται από τα χρήματα, Τι τους έλεγε; Δεν θα κάνω τίποτα, αλλά θα προσπαθήσω να σας πείσω νέους ηλικιωμένου ή ηλικιωμένου να μην σκέφτεστε αυτά που κατέχετε, αλλά και κυρίως να φροντίσετε για μεγαλύτερη βελτίωση του ψυχικού σας κόσμου. Η αρετή δεν δομείτε από τα χρήματα, αλλά ότι από την αρετή προέρχονται τα χρήματα. Αυτή είναι η διδασκαλία μου και αν αυτό είναι δόγμα, <coughs> μια θέση σταθερή που διαφθείρει την νεολαία, είμαι ένας κακός άνθρωπος. Αυτό ήταν και ένα μέρος της απολογίας του. Εδώ παρατηρούμε ότι ο μαθητής του ο Πλάτων σχετικά με την αρετή που έχει γράψει τόσα, εν τι τη λέει ότι η αρετή δεν είναι διδακτή αλλά θείοτινή τρόπο παραγείγνεται της ανθρώπης, αλλά ότι με κάποιο θείο τρόπο έρχεται και δίνεται στους ανθρώπους. Ο μαθητής του μαθητού του, ο Αριστοτέλης, έρχεται και τι μας λέει μια διάφορα, ότι η αρετή είναι και διδακτή, ότι διά του παραδείγματος και διά της εφαρμογής μπορούμε να βελτιώσουμε και να γίνουμε περισσότερο ενάρετοι. Και έλεγε όσον αφορά την φιλανθρωπία θα πρέπει να συνηθίζουμε τα παιδιά μας από μικρά ηλικία να κάνουν αγαθοεργίες, να δίνουν τα βοηθήματα τα ίδια και να τους εξηγούμε. Έτσι σιγά σιγά γίνεται διδακτή η αρετή και η αγάπη προς τον άνθρωπο Τρίτον Να διαβάζετε τα, αυτά τα οποία γράφουν άνδρες και γυναίκες και να βελτιώνετε τον εαυτό σας Βελτίωσε τον εαυτό σου διαβάζοντας τα γραπτά άλλων ανδρών ή γυναικών έτσι ώστε να κερδίσει εύκολα αυτό που οι άλλοι έχουν κοπιάσει σκληρά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι ο κάθε συγγραφέας για να γράψει κάτι να το παρουσιάσει, έχει ασχοληθεί, έχει αναλώσει πολύ χρόνο, το έχει προσεγγίσει και μετά το παρουσιάζει. Έτσι εμείς βρίσκουμε τους κόπους και τους μόχθους του άλλου έτοιμου να τους διαβάσουμε και από εκεί και έπειτα να τους κατανοήσουμε και να, πάρουμε, να τους κάνουμε κτίμα μας. Ε, Τέταρτον, Σοφία είναι να γνωρίζεις πόσα λίγα ξέρεις. Ποτέ ένας μορφωμένος άνθρωπος, κατά Σοκράτη, δεν λέει ότι είμαι σοφός. Όπως έχουμε πει ότι παλαιότερα ονομάζονταν οι φιλόσοφοι σοφοί και ήρθε ο Πυθαγόρας και είπε ότι δεν μπορούμε να ονομαζόμαστε σοφοί διότι η σοφία στους αρχαίους μας προγόνους ήτο η γνώση και ο Πυθαγόρας τόνισε ότι σοφός είναι μόνο ο Θεός ο μονοθεϊσμός που σας έχω πει αυτό το επιβεβαίωσε αργότερα από μετά από 200 χρόνια και ο Σοκράτης όταν είπε ότι κανένας δεν είναι σοφός και είμαι είχε καταλήξει ο σοφότερος ζωντανός άνθρωπος διότι γνωρίζω ένα πράγμα και αυτό είναι ότι δεν γνωρίζω τίποτα εν είδα ότι ότι ουδέν είδα, εδώ παίζει και με την ορθογραφία, ένα πράγμα γνωρίζω, ότι τίποτα δεν γνωρίζω. Διότι έλεγε πάντοτε, αυτά τα οποία γνωρίζουμε είναι ένα πολύ πολύ πολύ μικρό μόριο από αυτά που δεν γνωρίζουμε. Είμαι κάπως σοφότερος και, και τούτο μόνο πως αυτό που ξέρω είναι εκείνα που δεν ξέρω. Η αληθινή σοφία έρχεται στον καθέναν όταν συνειδητοποιήσει πόσα λίγα γνωρίζει για την ζωή, τον εαυτό του και για τον γύρο του κόσμου. Αυτό έλεγε στους μαθητές του. Μία πέμπτη παρέννησή του, ένα απόσταγμα σοφίας του, γνώσεώς του είναι «Εάν θες να αλλάξεις τον κόσμο, να αλλάξεις πρώτα τον εαυτό σου. Εδώ είναι το περίφημο παράγγελμα των Δελφών, το εν της ουσιολογίας το γνώθι σε αυτόν. Εάν θες να αλλάξεις τον κόσμο, να αλλάξεις πρώτα τον εαυτό σου. Εκείνος που θέλει να κουνήσει τον κόσμο. Α πουνήσει πρώτα τον εαυτό του. Να θυμάσαι πάντοτε ότι δεν υπάρχει τίποτα σταθερό στις ανθρώπινες καταστάσεις. Ως εκ τούτου, απέφυγε τον αδικαιολόγητο ενθουσιασμό στην ευημερία ή την αδικαιολόγητη στεναχώρια και στις αντικσότητες της ζωής. Θα τα αντιμετωπίζεις πάντοτε όλα με τη λογική και με υπομονή και μόνο δια της λογικής θα μπορείς να ανταπεξέρχεσαι Είναι γνωστό ότι έσωσε στις μάχες που έλαβε μέρος και τον Αλκιβιάδη και τον Ξενοφόντα Μάλιστα έχουμε μία περιγραφή του ότι στη μάχη του Δηλίου την παραμονή της μάχης, ξενύχτησε όρθιος όλη τη νύχτα επάνω, επάνω στο χιόνι. Ξενύχτησε εκείνος σαν να είχε καταφέρει να βγάλει το γείνο σώμα του από αυτή την διάσταση και να μείνει όλες τις ώρες αυτές επάνω στο χιόνι δίχως να καταλάβει κάποια Αντικσότητα. Κάτι άλλο που έλεγε. Θα είσαι πλούσιος όταν συνειδητοποιήσεις ότι έχεις αρκετά. Εδώ είναι η αρχή της ολιγαρκίας. Ολιγαρκία είναι να έχουμε τα βασικά για την ζωή μας. Είναι πλουσιότερος αυτός που είναι ικανοποιημένος με το λιγότερο. Η ικανοποίηση είναι ο φυσικός πλούτος, η πολυτέλεια είναι τεχνητή φτώχεια. Και στην προσευχή του που σας έχω αναφέρει, που, την οποία βρίσκουμε στον Φέδρο, τι λέει «και τα πλούτη μου να είναι τόσα, ώστε τα εσώτερα πλούτη μου να είναι καλύτερα από τα εξωτερικά» ούτως ώστε να μην μπορεί να τα φέρει μαζί του άλλος άνθρωπος ή μη ως Να τελειώσουμε και θα τελειώσει. Νέοι, να τρώσει υγιεινά για να ζήσεις καλά. Άνθρωποι χωρίς αξία ζουν μόνο για να τρώνε και για να πίνουν. Οι άνθρωποι με αξία τρώνε και πίνουν μόνο για να ζουν, για να ζήσουν. εξερεύνησε ολόκληρο τον κόσμο διότι δεν είσαι μόνος σου σε αυτόν τον κόσμο δηλαδή να γνωρίσει: φρόντισε να γνωρίσει. Επέλεξε τα λόγια σου με σύνεση οι λάθος λέξεις δεν είναι μόνο βλαβερές αλλά μολύνουν με κακία και την ψυχή σου τι ωραίο που είναι αυτό οι λάθος λέξεις που εκφέρεις δεν είναι μόνο βλαβερέ για τους άλλους αλλά πρώτοι θα μολύνουν την ψυχή σου. Και τελευταίο παράγγελμά του μπορούμε να πούμε είναι μην καταπνίξεις ποτέ την περιέργειά σου. Η αναζήτηση είναι η αρχή της γνώσεω. Ζήσε με προαγωγικό και παραγωγικό πάθος για την γνώση. Η ανθρωπότητα έχει πάει μπροστά και η φιλοσοφία έχει αναδειχθεί διότι στηρίζεται στην απορία, στην ερώτηση, στην περιέργεια και στην θέληση της αναζήτησης. Να αναζητείτε και ό,τι ακούτε και ό,τι σας λένε να το δέχεστε, να το ερευνάτε και να το κάνετε κτήμα σα μόνο όταν συνάδει με τις δικές σας αρχές. Εάν δεν συνάδει καλώς το έχετε ακούσει αλλά και πάντοτε πρέπει να είστε έτοιμοι να το απαιτάξτε αυτά τα οποία κουβαλάτε για να πάρετε κάτι άλλο το οποίο είναι ανώτερο, καλύτερο και σοφότερο. Αυτό είναι ένας δεκάλογος μπορούμε να πούμε από τη διδασκαλία του Σοκράτης που όταν την έχουμε υπόψη μας, θα προχωρήσουμε, θα γίνουμε καλύτεροι και θα μπορούμε να αποκτήσουμε και γνώσεις ωφέλιμες, τις οποίες εδώ θα πρέπει να κάνουμε την μεγάλη τομή, δεν είναι μόνο για μας. Θα πρέπει αυτές να φροντίσουμε, να τις περνάμε και στους γύρω μας, ανάλογα με το περιβάλλον που έχουμε και την δυνατότητα, ούτω ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε κι εμείς ένα πνευματικό λιθαράκι στην οικοδόμηση τη σωστή, της πνευματική αυτού του κόσμου και της κοινωνίας που ζούμε. Λοιπόν, ένας φίλο ο Μιχάλης από το εξωτερικό μου λέει «Σοφός δεν είναι αυτός που κάνει πράξη όλα όσα λέει». Είναι η ερώτηση και συμπληρώνει ότι το λέει επειδή οι εφτά σοφοί μείνανε στην ιστορία πιθανόν για αυτό το λόγο άσομαι. οπότε διευκρίνησε το σοφός μπορεί να τους το προσύ... σάψανε ναι. αλλά Σ... δώσε μια απάντηση ο φιλόσοφος είπαμε ο σωστός είναι ότι πρέπει να διώνει αυτά τα οποία λέει ναι. εάν τα διώνει είναι σωστός διαφορετικά γίνεται ναι. ένα κύμβαλο αλλαλάζων. Ναι, δεν είναι αυτό που λέει διάβασα μου πάνε, άκουσα. Είναι δικά του Και ο φίλος ο Μιχάλης Πρέπει να είναι από τη Λάρνακα Όχι είναι από την Οαλία Και η από καταγωγή του. είναι από την Κάλυμνο Α, Εντάξει Μιχάλη σοφή, Μήναν οι 7 σοφοί Και να, ο... να κρατάει το λόγο του λέει Ο αρισταρχός από τον Ισ της Σερβίας Μάλιστα ε, Το σ... κάνει πιο συγχρονίζε Σοφοί Ονομάστηκαν δεν, είναι, δεν ήταν μόνο 7, λέτε 12, 18 ήταν 36 και περισσότεροι. Αλλά για πολλού και ποικίλου λόγου περιοριζόμαστε στου 7. 7. Εδώ είναι που ήρθε ο Πιθαγόρα και είπαμε Σοφό, είναι μόνο ο Θεό. Οι άλλοι ήταν φιλόσοφοι από εκεί και πέρα. Του θεωρούμε σαν αρχηγέτε τη γνώσεω ναι, ναι. και του έχουμε ονομάσει 7 σοφοί για να του ξεχωρίζουμε. Όλοι αυτοί. Είναι όμως και το νούμερο σεπτών ε, Μα γι' αυτό ε, τους περιορίσαμε ε? είναι Για να είναι ιερός ο αριθμός Μάλιστα Επτάς, επτάς, επτός Η ιερή Επτά ιεσοαδένες Επτά τα θαύματα Επτά, επτά, επτά Είναι μεγάλη Σεπτέμβριος ή το έβδομος μήνας Έτσι. Ο μήνας των ιερών όμβρων Των ιερών βροχών που έπεφταν για να μαλακώσουν τη γη να αρχίσει η καλλιέργεια ναι, ναι. περίμενε ο άνθρωπος να ζήσει από τη μάνα γη. και σήμερα από τη μάνα γη αν ε, δεν δε, Ινταλία, ζούμε, ζήσουμε, τώρα. δεν θα ζήσουμε ε, ναι. τα πάντα προέρχονται από τη γη. λοιπόν κάτσε να βάλουμε ένα τραγουδάκι γιατί κάνουμε ραδιόφωνο αγαπητοί φίλοι εδώ και επανερχόμεθα με το κύριο Διαμαντέρα Στην εκπομπή περί φιλοσοφίας και ελληνικής δλώσης Κάθε πέμπτη στις 7 Ακολουθεί η εκπομπή συνέτρων Είναι η δεύτερη εκπομπή σήμερα Με τον Δημήτρη Τομάστορα Θέματα κιματογράφου και όχι μόνο Και μετά έχουμε τα αθλητικά μετά 10. τι 10 who now it's hard for me to say i'm sorry i just want you to stay after all the who we've been through i will make it up to you i promise to And after all that's been said and done, you're just me Φίλοι, τα βράδια, κάθε βράδυ είμαστε εδώ, εκεί μετά τι 6.37, εδώ πάντα υπάρχει πρόγραμμα. Είναι το εβδομαδιαίο πρόγραμμα στον Αλμπέντο 14. Φίλοι, θα πάτε στο που λέει Programs και θα βλέπετε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Και κάθε μέρα, όποιο μπαίνει σε σελίδα, δεξιά έχει μετά το ρολόι του εκπομπέ τη ημέρα. και γλώσης, κάθε στι 7, για Μαντάρα, συνέχεια, παρακαλώ. Ε, θα πάμε επιτροχάνει λίγο στον Πλούταρχο, στα ηθικά του Σήμερα ο, ο καλός φίλος ο Αστέριος Πάβλα ο Ρέστης, Κάτι μου θύμισε και θέλω να σας το περάσω Λέγονται και ακούγονται πάρα πολλά από κακεντρικού ανθρώπους Ή και από αγράμματους ανθρώπους και από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν αλλά έχει διαδοθεί μία ομοφιλοφιλία αντίθεν ότι τάραζε τον Αλέξανδρο, τον Μέγιστο. Ε, να πούμε ότι μαζί του πάντοτε είχε και μία πολύ ωραία σε όλη την εκστρατεία 18 χρόνια που ικανοποιούσε τις βιωτικέ του ανάγκες. Και ο Πλούταρχος ερχόμενος να ανατρέψει αυτή την ιστορία περί Ιφαιστίωνος, περί Αλεξάνδρου και όλο αυτό το όλη αυτή τη βρωμιά την οποία αναρρίχνουν μας λέει το εξής στα ηθικά του η τύχης περί Αλεξάνδρου στην παράγραφο 12. Ο φιλόξενος, ο κυβερνήτης της παραλίας στην Ιωνία του έγραψε ότι υπάρχει στην Ιωνία ένα παιδί που όμοιο στην ομορφιά του δεν ξανά ποτέ και ζητούσε να πληροφορηθεί με γράμμα αν ήθελε να το στείλει ο Αλέξανδρος και ο Αλέξανδρος του έγραψε απαντώντας πικρά οποιο πιο βρωμερέ από όλου τους ανθρώπους, με ξέρεις ανακατεμένο ποτέ σε τέτοιες ελεηνές εργασίες για να με κολακεύεις με τέτοιου ίδιους απολαύσει. Ε, αυτός το πάρουν στην απάντηση όταν λένε για την ομοφιλοφιλία του Αλεξάνδρου. Έχουμε γραπτά κείμενα που το λέει, τι του λέει, βρωμεράτερε των ανθρώπων. Πώς τολμάς εσύ, έχεις ακούσει ποτέ ότι εγώ να είχαν τέτοιες ορέξεις και τέτοιες απολαύσεις και τολμάς. Και γιατί με, δεν το διαφημίζουν αυτό Να με κολακεύει, Μα τα καλά δεν τα, διαφη, δεν τα παρουσιάζουν Παρουσιάζουν οι κασίες άλλες Και τις mm -hmm. τρεβλώνουν Και κάθε μεσημέρι σε ένα κανάλι Δύο άνθρωποι ασχολούνται με αυτό κάθε μεσημέρι. κάθε μεσημέρι Στην εκπομπή την οποία κάνουν ε, Σε και... ποιο μόνο να μπω να δω κι εγώ Το πετάνε μέσα Σε ποιο κανάλι να μπω κι εγώ να δω το Α μου το πει ιδιαίτερο. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τις φίλου που είναι μέσα και συνεχίζουν να μπαίνουν από παντού συνεχίζεις διαμαντάμε Τώρα θα ακούσουν κάτι το οποίο θα τους φανεί παράξενο αλλά να περιμένουν να το ακούσουν όλο για να μπορέσουν να κατανοήσουν ε, Σήμερα λέμε ότι οι επιστήμονες είναι άθεοι οι περισσότεροι Ναι Γιατί έχουν γνωρίσει τη γνώση ενδότερα και ότι δεν πιστεύουν και είναι άθεοι Γνωρίζουν μήπω. Ποιο είναι ο ιδρυτής της αφαιρεία των επιστημόνων, Όχι. Ναι. Ούτε εσύ το έχει ακούσει. Μπορείτε, μπορεί, να μου το πει να πω, α, μάλιστα, δεν αλλά ακούσι, δεν το ξέρω. Δεν το έχει ακούσει. Ναι. Γι' αυτό δεν το ξέρεις. Είναι ναι. ο Ιουστινιανός. Ο Αυτοκράτορ. Ο αυτοκράτορ. Α... Αυτός πολύ, ο Άγιος, ο Ένθερμος, ο Πολύ. Ο... ο ναι Ο, ο, ο, δυνατ... ο, ο... ο... ο Ντόροθι. Ο Θεοδόρας, ο σύζυγος της Θεοδόρας Ο, <laughs> ο Θεό. <laughs> Αυτό είναι παράξενο Κι όμως είναι γνωστό Ακούστε τώρα πως έχει η όλη ιστορία Για πέστη; Ο αυτοκράτορο Ιστινιανός Με εντύκτου Με ένα διάταγμα του Έκλεισε την νεοπλατωνική Ακαδήμια των Αθηνών τον... Αρχές του το Σεπτέμβριο Το 529 τον 5ο αιώνα καθώς και όλες τις φιλοσοφικές σχολές σε όλη την τεράστια ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Τα έκλεισε τα όλα. Εκείνο όμως που δεν γνωρίζει ο πολύ ο κόσμος είναι ότι φρόντισε να ιδρύσει και ένα διδακτήριο Παύλα τύπη Πανεπιστήμιο Παύλα Θεολογικό Πανεπιστήμιο στο οποίο οι αποκαλούμενοι θετικοί επιστήμονες δεν έπρεπε να είχαν καμία θεολογική παιδεία και θα δείτε το γιατί. Με αυτόν τον τρόπο οι χριστιανοί επίσκοποι συνεργάτες του θα απολάμβαναν την απόλυτη εξουσία απειλώντας επιπλέον όταν χρειαζόταν με τους γνωστούς μεσαιωνικούς τρόπους τους τεχνοκράτες επιστήμονες της εποχής. Αυτός άλλωστε ήταν ο λόγος που έκλεισε και τις παραδοσιακές φιλοσοφικές σχολές των Αθηνών και όλων των άλλων πόλεων. Ο θετικός επιστήμων όσο υψηλό μορφωτικό επίπεδο και αν είχε έπρεπε να είναι ένας πιθήνιος εργάτης απέναντι στον τελευταίο αμόρφο το κληρικό ο οποίος όμως εκπροσωπούσε το Θεό πνεύμα και την βούληση του αυτοκράτορος. Έτσι, Έτσι δημιουργήθηκε η κατηγορία των φορμαλιστών επιστημόνων. Δηλαδή των επιστημόνων που είχαν έναν τύπο. Όχι, δεν Των επιστημόνων που είναι στη Φορμόλη. <laughs> Έτσι ενήπες. Η οποία φόρμα. Α, φόρμα. Ήταν αντίπαστο. ότι αντίπαστο. Φορμαλιστικό. Ε, εντάξει, φορμαλιστών, εντάξει φορμαλιστών. Δηλαδή μου. Εντάξει, μπερδεύτηκα κι εγώ. Η οποία έπρεπε αυτή η κατηγορία να επαναλαμβάνει και να επαναλαμβάνεται σε ό,τι αφορούσε τις εφαρμογές της επιστήμης τους, μελετώντας από τους αρχαίους μόνο ότι ήταν αυστηρά απαραίτητο για την οικοδόμηση των δημοσίων έργων, των ναών και των ανακτόρων, τα οποία ήσαν αναγκαία για την άσκηση της διοίκησης και της λατρείας. Τα συγγράμματα που αφορούσαν την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου Ήσαν στα χέρια του κλήρου και παραδίδονταν μόνο για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου. Μια πρώτη προσπάθεια απεγκλωβισμού υπήρξε η δημιουργία των συντροφιών των περιοδευόντων τεκτόνων οικοδόμων. Αυτά λέγονται στην Ευρώπη Πανιονάζ, είναι οι συντροφίες οικοδομικέ και όταν θα πάει κάποιος από την Ιταλία και περάσει της Άλπης επάνω θα δει ότι αυτοί τα κομπανιονάζ ήταν βυζαντινά, ξεκίνησαν από την Ιωνία και πέρασαν και στην Δύση, τους είχαν καλέσει οι πάπες και αυτοί πήραν τα προνόμια τα μεγάλα διότι ήταν απαραίτητοι στην ναοδομία και στα ανάκτορα και στα εργοτάξια τους εκεί που έκαναν τα σχέδια και διέμεναν και οικοδομούσαν δεν έμπαινε ο χοροφύλακας ούτε ο επίσκοπος στην Δύση. Αυτοί απέκτησαν την ελευθερία του διαβατηρίου, είχαν το διαβατηρίο να ταξιδεύουν σε διάφορες πόλει ενώ για τους άλλους απαγορευόταν. Και αυτούς στα εργοτάξια τους στα τόλτα λεγόμενα στις τοές που προσχωρούσαν και πήγαιναν οι μορφωμένοι άνθρωποι οι καταδιοκόμενοι από τον Πάπα και μπορούσαν να κάνουν συζητήσεις και συναναστροφές. Αυτοί οι ελεύθεροι οι οποίοι πήγαιναν οι μορφωμένοι μέσα στα εργοτάξια και συνεδρίαζαν και αντάλλασαν τις απόψεις τους μετεξελίχθησαν στους λεγόμενους τέκτονες στους ελεύθερους τέκτονες κλείνει η παρένθεση αυτός ήταν ο λόγος για την ρωμαϊκή για την ανατολική ορθόδοξη εκκλησία και για το ανατολικό ρωμαϊκό κράτος και ο λόγος για τον οποίο η επιστημονική πρόοδο ήταν ανύπαρκτη. Το ίδιο συνέβη και με αυστηρότερους ακόμα και κα, κατά το και στο δυτικό ρωμαϊκό κράτος και αυτή ήταν και η αρχή του σκοταδιστικού μεσαίωνα. Διότι οι υποθέσεις που απαιτούσαν την έρευνα και την εφαρμογή νέων επιστημονικών μεθόδων θεωρούνταν ερετικές, απαγορευμένες και σκληρά καταδικαστές Με αυτόν τον τρόπο, οι ενδυνάμοι αθέοι έως ως προς το έργο τεχνική επιστήμονες όταν απέκτησαν πολιτική δύναμη κατά την βιομηχανική επανάσταση εξελίχθηκαν σε αθεριστές. Α, Δεν μου είναι μια ερωτήσουλα Έλληνη ήταν στην Ιανώστη καταγωγή. Όχι. Α. Από την ίση ήταν. Μάλιστα. Όμως για όποιον είχε την τύχη να μελετά τις φυσικές επιστήμες μέσα από τα συγγράμματα των Ελλήνων φιλοσόφων και των αυθεντικών σχολιαστών τους ήταν εύκολο να αντιληφθεί ότι η επιστήμη δεν αντίκειται προς την αρχαίγονη παραδοχή κάποιων ανώτερων φυσικών και συμπαντικών δυνάμεων αλλά αντίθετα εξοικονομούσε νέα ενεργετική δύναμη διευρύνοντας το πνεύμα της με αυτές. Αυτό είναι άλλωστε ο βαθύτερο σκοπό της φιλοσοφίας και γι' αυτό κατηγορήθηκαν οι φιλόσοφοι σαν μάγοι. Καθ' μάλιστα την περίοδο του Μεσαίωνα, τους καταδίκαζε το ιερατείο στον διαπυρός θάνατο. Το τελικό δηλαδή του σκέγανε με λίγα λόγια, κανονικά. Το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι ορατό στι μέρε μα, είναι η ύπαρξη ενό τεράστιου αθεϊστικού κινήματο το οποίο λειτουργεί ακριβώς σαν μονοθεϊστική θρησκεία. Αυτό είναι παράδοξο, ζημώνιο παράδοξο μπορούμε να πούμε λεκτικό, διότι και οι άθεοι, όπως και οι κομμουνιστεί, οι δηλωμένοι άθεοι, πιστεύουν κάπου. Πού πιστεύουν. Στην αθεία τους. Στο πουθενά. Στην αθεία τους. Το ναι. έχουν κάνει δόγμα. Ναι. Μου λέει ένας εδώ από την ε, Αμερική, Ιουπράδα ναι. την καταγωγή. Ο... ο ΤΕΟ ναι τώρα ντροπή λέει ο Δημήτρης από την Κυψέλη ντροπή αυτή η προπαγάνδα λέει ο Ιαννός ήταν τόσο Έλλην όσο και ο Σιμήτης Ακριβώς. και λυπάτε πολύ ε, ε, για αυτά, τα που, που, που, που, αυτά που λες δημοσίω. Δημήτρη όσο ο Αβούρης Αβούρης ποιο είναι αυτός ναι δεν είναι το Σιμίτη είναι κοσμητικό επίθετο Αφούρης είναι το επίθετο Α το Σιμίτς είναι ε, Κοσμητικό ναι, ναι, Λοιπόν α, και μια έτσι να συμπληρώσεις Εδώ επειδή είναι ενδιαφέρον Και θέλει ο φίλο μου από τη Λάρνακα Ο Ζήνονα, λέει Για τον Σοκράτη που είπε πριν Εν είδα ότι δεν είδα Εξον έδι ιδένε Έτσι έχω ακούσει ότι ήταν όλη φράση Αλλά δεν το βρίσκω πουθενά Μήπως ξέρει τίποτα ο κύριος Διαμαντάρας κι εγώ το έχω συναντήσει αυτό να λέγεται. Μάλιστα. Ε, και το συμπληρώνουμε. Μιχάλη, δέχεσαι εσύ ό,τι σου πάει. Αν σου πηγαίνει να το πάρεις Ο Θεοδόσιος λέει ήταν Εβραίο, λέει ο Γιωργάρα, ο φίλος σου από τη Λίμνα και όχι ο στυνιανός. Κοίτα, τώρα τι έχει δημιουργήσει εδώ μέσα. Εγώ. Με ποιο εγώ. Ο καθένα έχει Αφού είναι διαβασμένοι. Τι νομίζει ότι θα πάνε αδιάβαστοι αυτοί εδώ όλοι. Εγώ ξέρω. Ξέρω τον παπά του και τη μαμά του. Ο Θεοδόσος δεν έγινε μέγας γιατί έσφαξε 17.000 άτομα. Όχι μόνο 17. Πόσους. Oh. Λίγους είπα. <laughs> Πολύ λίγους. 17 ήταν μόνο στη στον, Θεσσαλονίκη. Στον υπόδρομο. Στα, στη Θεσσαλονίκη ήταν. Οι υπόλοιποι που ήταν ah. αλλού. 19,5 εκατομμύρια σε 27 χρόνια. Ω, oh, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Ah, να, θα, θα παρουσιαστεί κι αυτό. Έχω όλα τα στοιχεία. <laughs> ναι. Ναι. Εννοείς και στο γεωγραφικό χώρο της Ελλάδος ή γενικότερα στην τότια Βυζαντινή Σε ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως ναι. η γενικοτερα στην τότε βυζαντινη σε ενα γενοκτονία και εθνοκάθαρση ναι. το πρώτο ολοκαύτωμα το μεγάλο ναι. είναι κατά των Ελλήνων με 19,5 εκατομμύρια νεκρού σε 27 χρόνια που λειτουργήσε 19 από 27 και 700.000 το χρόνο 800 περίπου Μάλιστα. Έτσι τόσο βγαίνει δύο ναι εκεί 700 στο χρόνο Καλά είναι. να πούμε τώρα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτά που σας έλεγα ο γενικός γραμματέας του κομμουνιστικού κόμματος των Ινδίων Τζινά το οποίο δημιούργησε στις αρχές του 20ου αιώνα με, με την ευλογίες της Αγγλίας Άκρος Ισλαμικό Πακιστάν, αυτό δημιούργησε, ήταν ένα με τον Μπαγκλαντές και το ένα το πήγαν αριστερά από την ε, Ιδία. Ήταν οι, οι Ινδίε, ναι. Μπαγκλαντές, Πακιστάν ναι, και Ινδίες. Τους χώρισαν <χαι> και τις κατά τ' άλλα επίσης και η κυρία η δική μας, η κυρία Λιάνα Κανέλη, η Λαλίστατη. Από τη βουλευτής. Η βουλευτής, η, βου, η, η οποία είναι κουμουνίστρια, είναι άθεη, αλλά βγαίνει στην τηλεόραση με έναν σταυρό τεράστιο μπροστά της. Αυτό είναι, είναι κόσμημα, όχι χρυσός, Ριχάρδος. Ένας μεγαλός σταυρός. Ναι. γιατί, γιατί θα λιεύσουμε και κάποια κορόιδα ε, ναι. που πιστεύουν στον χριστιανισμό. Ναι. Κάποιες γυναικούλες, τι μεγάλο ωραίο χρυσό σταυρό έχει... Όταν ναι. πάω να ψηφίσω, θυμάμαι το σταυρό, βάζει ναι. και έναν σταυρο. Δεν ξέρει έτω. τι θα πει κουμουνισμό η γιαγιά βλέπει ναι. το σταυρό. Το ε, Σταυρό... Και μετά πάει και σταυρώνεται. Ακριβώ. Και ιαγιά. πάει, βλέπει το σταυρό, βάζει και έναν σταυρό. Βάζει και έναν Σταυρό. Λοιπόν, και μετά πάει στον σταυρωμένο. Σταυρό οδηγεί. Και οι δύο εις βουλήν καταλλήουν. Μάλιστα. Να το πούμε πιο καλά. Ε, η οποία λέει ένα φίλο εδώ από τα μεσόια ότι έχει και μια βίλα προλεταριακή να έχει δούλεψει τόσα χρόνια γιατί να μην έχει γυναίκα αυτή είναι η κομμουνίστρια τώρα γιατί εγώ συγχίζομαι δεν ήταν εκείνη. κολλητή του εθνάρχη δηλώνει ότι είναι κομμουνίστρια είναι πυρήσεως διαπυρήση μέσα με ναι, πυρ ναι, ναι. φλόγε, φλόγερους λόγους ε, το, λέγει όχι, εντάξει, το λέει ότι. ναι αλλά έχει και το χριστιανικό έμβημα. Ενώ, ενώ στο κόμμα το οποίο υπηρετεί είναι άκρος άθεο. Ναι. Και το πιν και το άλλο μη αφιένε, έλεγαν οι αρχαίοι μου. Και τα εμά, εμά και τα εσά, εμά. Α, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Και εσύ πηγαίνει να ψηφίσει. Αυτό το έλεγαν οι Πόντι Ναι, ναι, ναι. <laughs> Τι έχουμε πάθει. Τελικά, το πρόβλημα της εποχή μας συνίσταται στο γεγονός ότι οι μονοθεϊστές χρεώνουν τον πολυθεϊσμό και ιδιαίτερα τον ελληνικό στου άθεου. Ιδέα αθή στους πιστούς των μονεθιστικών θρησκειών μια νύερη συμμαχία και μια καταιγίδα εκδόσεων με εξώφυλλα τον Παρθενώνα κρύβουν έναν πυγμαχικό αγώνα ανάμεσα σε Χριστό και στο Μάρξ και βάζουν τον Παρθενώνα ότι εμείς θέμε. οι Έλληνες ε, πάντα εμείς θέμε Στις όψεις του ίδιου εβραϊκού νομίσματος έχουμε ένα εβραϊκό νομισμά από τη μία έχουμε τον ναι. το Χριστό και απ την άλλη τον Μάρ ε, τώρα, να καθώς πολλοί εδώ. συγγραφείς και επιστήμονες της εποχής μας είναι εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτόν τον αλόκοτο κύκλο με τις βυζαντινές ρίζες όλα αυτά <χω> που να ο Βίζας τι έκανε το τώρα, παιδί αυτό <χω> από προσανατολίζουν και δημιουργούν σκόπιμα μεγάλη σύγχυση την κατανόηση του ελληνικού πνεύματος <χω> του επιτακτικά ζητούμενου σήμερα από τον σύγχρονο κόσμο οι πανεπιστήμονες Δημόκριτος και Αριστοτέλης χάραξαν τον δρόμο της λογικής και των επιστημών. Ο θείος Πλάτων ξαναπέρνει την θέση του στην ιστορία, διότι είναι ο μόνος που μπορεί να γεφυρώσει τη θρησκεία με την επιστήμη στον δρόμο της αρετής και της αλήθειας. Η μόνη οδός διαφυγής του δυστυχισμένου σύγχρονου ανθρώπου είναι να επιστρέψει με σοβαρότητα στους Έλληνες κλασσικούς και φιλοσόφους για να κατανοήσει το ρόλο και τον σκοπό του στον άχαρο αυτόν κύκλο της ζωής του. Άρα δηλαδή με λίγα λόγια λες Μαδούρο, Στάλιν και τα άλλα τα παιδιά. Ναι. Αυτό λες τώρα έτσι, εσύ πίσω ε, από αυτά που είπες. τώρα γιατί θα, θα κάνουμε ένα σάλτο τώρα, θα πάμε αλλού. Ο, δεν βλέπω εδώ σχόλια, βλέπω... Τι λένε ε, τα σχόλια, ε, να, ο, να σχολιάσουμε. Ο εκαλισμο λέει, ξέρει πολύ καλά τι είναι πάντως σε σχέση με τον κομμουνισμό. Ναι. Ο εκαλισμό. Ναι. Είναι ωραίες λέξεις αυτές. Ε, πολύ ωραίες. Λοιπόν, ένα ελάχιστο διαλυματάκι σου κάνω, ε, έτσι για λόγους ραδιοφώνου για να πας στο κομμάτι σου το άλλο. Εδώ μα ότι φιλιάλουμε κάτι σαν τει ακόμη συνέτρο μέσω μετά και αθλητικά. Αργότερα. And she hears only whispers of some quiet conversation She's coming in twelve heavy flight The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation I stopped an old man along the way Hoping to find some old forgotten words or ancient men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 Εδώ ακόμα Αφρικα τότο, ακόμα αλμπαι4.com, διαμαντάρα ελευθερίου, περιφιολοσοφία και ελληνική γλώσσα κάθε 5η 7η ώρα ακολουθεί σύντρον μια καινούρια εκπομπή με το Δημήτο Μάστορα για θέματα καλλιτεχνικά συνεμά και όχι μόνο. Και μετά έχουμε την αθλητική εκπομπή με τον κύριο Νίκο Μορτάκη συνεχίση. Ε, θα πάμε σε ένα σύγχρονο θέμα για να δούμε την αγραμματοσύνη μα και πόσο ωφέλιμο είναι να ψάχνουμε τα κείμενα μας. Όταν συναντιώνται εδώ στην τηλεόραση συνήθως στο ραδιόφωνο δύο, τρει πέντε πολιτικοί αντίπαλοι να κάνουν μία συζήτηση βγαίνουν όλοι εκφωνητές και εκφωνήτριες και λένε debate, debate, debate. Ναι, γνωστή λέξη. Ναι, αυτή. γνωστή λέξη. Κανείς δεν ξέρει ή δεν φρόντισε να πληροφορήσει τον κόσμο τι διάολος είναι αυτό το debate και γιατί το λένε debate. Λοιπόν ακούστε φίλοι μου, γι' αυτό σας λέω να είστε υπερήφανοι που είστε Έλληνες τουλάχιστον να προσεγγίζετε τις λέξεις, να τις διαχωρίζετε και να βλέπετε τις σύνθετες λέξεις πόσο απλές είναι και είναι ομυρικές. Ναι. Πριν από 2600 χρόνια σε αυτό το μέρος, σε αυτό το ευλογημένο οικόπεδο που ναι. λέγεται Ελλάς που όλοι το εποφθολμύουν, που λέγεται Αττική ιδιαίτερα ένας διαφορετικός και πολύ πρικισμένος λαός, ο ελληνικός, επινόησε για πρώτη φορά ένα κοινωνικό και πολιτικό σύστημα για να μπορεί να συγκρίνει δύο διαφορετικές και αντικρουόμενες απόψεις για να κυβερνηθεί σωστά και δίκαια. Έστεινε δύο βήματα, πάυλα, δύο βάθρα, το ένα κοντά στο άλλο. Όταν θα πάτε στην αγορά των Αθηνών να ρωτήσετε να σας πούνε πού ήταν ο πόλος που συγκεντρωνόταν, ο πόλος, ο αρχικός πόλος, απο τον πόλο προέρχεται η λέξη πόλης, πολίτης, οπλίτης. Τώρα πως γνώριζαν τον πόλο που συγκεντρώνει όλες τις ε, μαγνητικές γραμμές που εισέρχονται στη γη στο βόρειο και εξέρχονται από το νότιο αυτά που αναφέρει και ο, ο Πλάτων για την ψυχή είναι άλλη ιστορία τι έκαναν οι άνθρωποι αυτοί έβαζαν δύο μάρμαρα ένα μέτρο περίπου ψηλά και ανέβαιναν οι δύο που είχαν τις διάφορες προτάσεις και απόψεις στα δύο βήματα αυτά οι δύο βάθρα, βάθρα όπως σα είπα το ένα κοντά στο άλλο στο ένα ανέβαινε ο ένας ρήτορας που υποστήριζε τη μία άποψη και στο άλλο βήμα ο υποστηρικτής, ο άλλος ρήτορας της άλλης άποψης. Πρώτα μιλούσε ο ένας και ανέπτυσε τα επιχειρήματά του που κατά τη γνώμη του στήριζαν την άποψή του. Και ακολούθως μιλούσε ο άλλος και έλεγε τα δικά του πάντοτε σε ίσο χρόνο. Το πλήθο στο συγκεντρωμένο άκουγε και τους δύο όταν συμφωνούσε με ένα επιχείρημα που άκουγε αναφωνούσε βραβεύω βραβεύω δηλαδή εγκρίνω και σε βραβεύω όπως λέμε το σκηνικό αυτό με τα δύο βήματα ονομάστηκε δίβατον. δύο βάσεις δύο βάθρα το γράφανε εδώ την ώρα που δεν το έχεις πει ακόμα για να δεις τι κοινό έχεις Μα έχουμε έξυπνο και να απευθυνόμαστε σε... τουλάχιστον είναι διαβασμένοι τουλάχιστον. ακριβώς γιατί είχε δύο βήματα έννοια που ισχύει μέχρι σήμερα το σύστημα αυτό όπως και πολλά άλλα το δανείστηκαν οι νεοπολιτισμένοι δυτικοί εγώ του λέω νεοβάρβαρος σε εποχές που η απόγονη εκείνου του πρικισμένου λαού του, ε, του ελληνικού είχε τεθεί σε θανάσιμη πνευματική δίωξη και καταστολή η οποία διήρκησε περισσότερο από 1850 χρόνια. Το δίβατο, οι δυτικοί, το έγραψαν, δεν μπορούσαν να το προφέρουν και το έγραψαν debate, debate. Και το καλύτερο που κατόρθωσαν να το προφέρουν είναι debate. Μα ούτε και το βραβεύο μπορέσαν να μιμηθούν. Σωστά και το κατήντησαν μπράβο. Μπράβο ναι. Αυτός ο δίφθογκος της εφωνίας F το βραβεύω ο δίφθογκος μέσα στη μέση της λέξης τους δυσκόλευε και ο έρασμος γνώστης της ελληνικής καθηγητής τον δολοφόνησε, τον δέσπασε με αποτέλεσμα να καταστρέψει την ελληνική μελωδική προφορά και να γριλίζουν οι βάρβαροι όταν προφέρουν τα ελληνικά. Τυχαίο. Εγώ δεν το νομίζω ναι. Όπως έχει δηλώσει και ο Έρασμος Σε μια επιστολή του Σε μια σωσμένη επιστολή του Λέει σε άλλους Που τον ρωτούσαν για τους διφθόγκους Ε τι να κάνουμε λέει ας το χωρίσουμε Ας διαβάζουμε ένα ένα γράμμα Δήθεν υπό έχουμε αυτή την επιστολή Την έχουμε ναι. δημοσιεύσει ναι. Υπό τύπον αστείου ναι. Το πήραν οι άλλοι το διάβασαν Και άρχισαν να το διδάσκουν οι άλλοι οι καθηγητές και έτσι επεκράτησε η ερασμιακή προφορά και έρχεται σήμερα ο Γερμανό ο Γάλλο ο Γάλλο και σου λέει Όϊνο. Λέει στον καρσών στο σερβιτόρο Όϊνο και τον κοιτάζει ο άλλο. Όϊνο. Όϊνο. Ναι. φαρμακείον ναι Και πολλά άλλα δεν μπορούν οι άνθρωποι. Και το τρόπεο το κάνανε τρόφι. Α... Το τρόπιο. Άλλο οι πώ είναι Όχι, οι Όχι, να σου ναι, πω. Ναι. η ίδια είναι και ο κόσμο νομίζει ότι είναι αγγλικές. Αυτό τώρα να το αφιερώσουμε σε όλους τους παρουσιαστές που βγαίνουν και τις παρουσιάστριες ότι όταν βγαίνουν ας μην λένε debate ας λένε δίβατον αλλά το δίβατον είναι για δύο συνομιλητέ. όχι για πέντε όταν είναι πέντε έξι πως θα το πούμε πεντάβατον θα το πούνε multibate multibate και για να μπορέσουμε να, να είναι πολύ ομιλητές ή το πολύ βατών όπως είπες εσύ τι ωραία που έρχεται η λέξη ε, ναι, όταν βγαίνει και λέει debate ρε, είναι το debate είναι δύο εσύ έχεις πέντε πως θα τους πεις multibate αφού εσύ mm. είσαι και γνωρίζεις ε, καλά ενδέβαια ε, ε, ε, ε, ε. πάλι σπαστά ελληνικά <coughs> αλλά τουλάχιστον να ακριβολογούν Γιώργο αυτά εγώ για σήμερα να χαιρετήσω όλους τους φίλους που μας ακούν και ό,τι θέλουν, ας γράφουν να μπορούμε να τους απαντούμε. Εδώ είναι όλοι και σε ακούνε βλαβικά να ξέρεις, άσχετα αν ρωτάνε ή δεν ρωτάνε ή κάνουν ναι. Α, μία ερώτηση στα γρήγορα. Ε, μισό λεπτό, για να την πουμε ολοκληρη ολόκληρο, έχουμε ένα-δύο λεπτά να απαντήσεις. Λέει ο φίλος μας Αντικιψέλη, μπορεί ο κύριος Γιαμαντάρας να μας κρίνει για λίγο τη σημερινή κατάσταση της δίθεν τεχνολογικής προόδου σε συνδυασμό με τη θεοκρατία και τον αντιεθνισμό που υποβόσκει πάντα. Πού θεωρεί εκείνος ότι θα μας οδηγεί στο μέλλον σε ένα τεχνολογικό μεσαίωνα, λόγω και της εξάπλωσης τώρα του high-tech που λέμε και όλα αυτά. Uh. Έχουμε γίνει δούλοι το ρομπότ. Ακόμη... Έτσι, με, με μια-δύο λέξει. Εγώ θα καλέσω τον Δημήτρη. Και είναι ωραίο θέμα για κουβέντα αυτό. Θα καλέσω τον Δημήτρη να έρθει εδώ να κάνουμε ανοιχτή συζήτηση. Ωραία, λοιπόν, Δημήτριε. Την επόμενη Πέμπτη, όχι εσένα, όχι. έχουμε και άλλο Δημήτρη κι άλλο, Έλα κι εσύ. Λοιπόν, Δημήτριε, την, την άλλη Πέμπτη σε 7 παρά 10 θα Θα έρθουμε να αναπτύξουμε το θέμα αυτό, να κάνει όσε ερωτήσει θέλει και να τα βάλουμε κάτω. Έτσι. Οδηγούμεθα στη μοναξιά μέσα στο πλήθο λέω ο άνθρωπος δεν θα βγαίνει από το σπίτι του και από το γραφείο του. Από εκεί θα τα κάνει όλα. Είδες, είναι... είδες ένα βίντεο στο Σαφρανσίσκο ένα delivery και πάει το ρομπότ. Όχι delivery. delivery. Η, η Amazon η Amazon, ναι. άνοιξε τώρα ένα υπερμεγαλο μεγάλο σούπερ μάρκετ ναι. που δεν έχει ούτε τα ταμιακές μηχανές, ναι. ούτε τα μια ούτε πολίτρες, ούτε τίποτα. Πηγαίνεις και παίρνει εσύ ό,τι θέλεις. Και την ώρα που το παίρνει, έχει το κινητό σου αυτός, το έχει αρπάξει μπαίνοντα μέσα. Από το Σκανάρι, ναι. Το σκανάρι, ναι. Το σκανάρι, μόνο, το σκανάρι, ναι. Νο, το σκανάρι δίχως να το ξέρει. Ναι. Και αρχίζει αυτό. Και χρεώνει. Και χρεώνει. Ό,τι ρίχνει στο καλάδι, στο χρεώνει. Εάν το πας πίσω να το βάλεις γιατί το είδε αρέσει, στο ξεχρεώνει. Αλλά την ώρα που φεύγει εσύ. και σου έρχεται ο λογαριασμό Ούτε πολιτή, ούτε πολίτρια, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Ε, οπότε γλιτώνουν και τι σεξουαλικέ παρενοχλήσει. Λοιπόν. Ναι. μπορεί να πει σε κατά τίποτα εκτό αν φλερτάρει τα κινητά. Τώρα σε λίγο θα φλερτάρει τα κινητά. Λες, έλα μου, τι ωραίο κινητό, κίτρινο, πράσινο, κατάλαβε. Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Να είναι όλοι καλά, Εσύ. καλό βράδυ και να είστε υπερήφανοι που είστε Έλληνε. Σα χαιρετώ όλου. Γεια σα. Λοιπόν. Αυτό ήταν ο Ελευθερό Διαμαντάρα. Ακολουθεί η εκπομπή συνέτρων σε 2-3 λεπτά με τον κύριο Δημήτριο Μάστορα. Εδώ είμαστε, αλμπέντο14.com. Σε 2-3 λεπτά θα είμαστε κοντά.